Διακοστό τρίτο μάθημα. Το πρόσωπο. Ξέρεις να μετράς γρήγορα μέχρι το χίλια. Ναι, ξέρω. Πρόσωπο. Μέτωπο. Μάτια. φρύδια Ματόκλαδα. Μύτη. Μάγουλα. Πηγούνι. Στόμα. Χίλια. Και αυτή. Το αυτί αποτελεί μέρος του προσώπου. Δεν μιλάω για τα αυτιά. Για αυτή τη γυναίκα μιλάω. Α, η έπα. Όχι. Δεν ξέρει να μετράει. Γιατί είναι ξένη. Κατάγεται από τη Σουηδία. Έχει όμορφα μπλε μάτια. Είναι πολύ εκφραστικά. Δεν είναι μπλε τα μάτια της. Είναι γαλανά. Εσύ τι χρώμα ματιών έχεις. Καστανά. Για σένα τι χρώμα έχουν τα μάτια σου? Τα μάτια μου είναι μαύρα, όπως και τα μαλλιά μου. Μερικά μάτια εκφράζουν τη χαρά πολύ περισσότερο από ό,τι το χαμόγελο. Ανοιχτά χρώματα, όπως το γαλάζιο και το πράσινο, εκφράζουν συχνά τη λύπη. Και όταν τα μάτια δακρίζουν, δεν είναι πάντα απολύπης. Άσκηση. Μετρώ πιο γρήγορα μέχρι το χίλια. Μάτια, μύτη, χίλια. Τα αυτιά του είναι μεγάλα και η μύτη του μικρή. Τα φρύδια είναι πάνω από τα μάτια. Τα μάγουλα είναι κόκκινα πολλές φορές. Τα μάτια του έχουν το χρώμα του ουρανού και της θάλασσας. Τα κρίζει όταν έχει πολύ αέρα. Η χαρά και η λύπη φαίνονται στα μάτια της. «Κατάγομαι από την Ελλάδα, είμαι Έλληνας». Τριακοστό τέταρτο μάθημα. Μια ληστεία. «Διάβασες στην εφημερίδα τα νέα, την προηγούμενη Δευτέρα, Οι μπήκαν στο σπίτι του Γιώργου και έκλεψαν τα χρυσαφικά της γυναίκας του. Την τρίτη ξαναγύρισαν και πήραν την τηλεόραση, το βίντεο και το στερεοφωνικό. Δεν ειδοποίησε την αστυνομία ο Γιώργος. Την ειδοποίησε την Τετάρτη. Γιατί όχι τη Δευτέρα. Ήταν για τετραήμερο στην Πελοπόννησο με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. και γύρισαν την Τετάρτη το μεσημέρι. Τους έπιασαν τους κλέφτες. Όχι ακόμα, αλλά την Πέμπτη το βράδυ κάποιος από την πολυκατοικία του είπε ότι οι κλέφτες ήταν τρεις με ένα άσπρο βόλβο αυτοκίνητο. Την ώρα που έμπαινε στην πολυκατοικία τους είδε να βγαίνουν και να βάζουν μια τηλεόραση Ένα βίντεο και ένα στερεοφωνικό στο αυτοκίνητο και να φεύγουν με μεγάλη ταχύτητα. Πήγε στην αστυνομία την Παρασκευή πρωί και περιέγραψε τους λιστές. Πάει τώρα μια βδομάδα και ακόμα τίποτα. Άσκηση. Αγοράζω εφημερίδα κάθε πρωί και διαβάζω τα νέα. Κλέφτες πήραν τα χρυσαφικά της Μαρίας την προηγούμενη εβδομάδα. Περιγράφω τον κλέφτη στην αστυνομία. Η αστυνομία έπιασε τους κλέφτες την Παρασκευή. η Δευτέρα και την Τρίτη, θυμάμαι ακόμη το Σαββατοκύριακο που πέρασε. η Τετάρτη και την Πέμπτη, περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Παρασκευή μου φαίνεται ατελείωτη. Το αυτοκίνητό τους έφυγε με μεγάλη ταχύτητα, 35 μάθημα επανάληψη και σημειώσει. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. Εκκοστό μάθημα. Γελάσαμε πολύ. Πού ήσουν χθες το απόγευμα, Γιάννα. Χθες, 7 με 9 πήγα στο κινηματογράφο με μερικούς φίλους μου. Τι έργο είδατε. Είδαμε μια κομμωδία του Blake Edwards το πάρτι. Σας άρεσε. Ναι. Γελάσαμε πολύ. Είμαστε με ένα φίλο μας Άγγλο που δεν σταμάτησε να γελάει από την ώρα που μπήκαμε στον κινηματογράφο μέχρι την ώρα που φύγαμε. Γελούσε πολύ δυνατά και συχνά πριν από εμάς γιατί καταλάβαινε τα αγγλικά ενώ εμείς περιμέναμε τους υπότιτλους. Μερικές φορές όμως οι υπότιτλοι Εμφανίζονταν στην οθόνη πριν τα λόγια. Όλοι γελούσαμε τότε εκτός από αυτόν που περίμενε τη συνέχεια. Ήταν οι μόνες φορές που δεν γελούσε γιατί εμείς γελούσαμε τόσο δυνατά που δεν άκουγε τους διαλόγους. Στο δρόμο αφού τελείωσε το έργο το σκεφτόμαστε και γελούσαμε ακόμη. Άσκηση. Από τις τρεις μέχρι τις 4 το μεσημέρι κοιμάμε. Είδατε ένα καλό έργο στο κινηματογράφο χθες. Ναι, είδαμε μια κομμωδία. Ο φίλος μου δεν γελάει εύκολα. Οι υπότιτλοι φεύγουν απ' την οθόνη πολύ γρήγορα. Δεν άκουγα τα λόγια τους γιατί είχε πολύ θόρυβο. Σκέφτομαι ακόμα το έργο που είδαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα. 7ο μάθημα Τι σου είναι οι γυναίκες Είναι έξι το απόγευμα Ένας πελάτης βρίσκεται σε ένα καφενείο και πίνει καφέ μόνος του Φαίνεται ότι περιμένει κάποιον γιατί κοιτάζει συνέχεια το ρολόι του Γεια σου, είναι Αλέκο «Τίποτα σπουδαίο. Περιμένω τη γυναίκα μου που είναι στο κομωτήριο. Καλή υπομονή. Είναι πολύ ώρα που περιμένεις. Πίνω ήδη το δεύτερο καφέ. Επιπλέον διάλεξα ένα καφενείο που ο καφές είναι ήδη κρύος όταν τον φέρνουν και όχι αρκετά γλυκός. Α, να η γυναίκα μου. Τι περίεργο χρώμα έχουν τα μαλλιά της» Είναι σαν πράσινα, σαν γαλάζια. Κατερίνα, έβαψε τα μαλλιά σου. Εκείνη με απορία. Τι, φαίνεται. Ποιηματάκι. Ο ποντικό επήδηξε από το παραθύρι και η μάνα του του φώναξε. Πού πα, Καραβοκήρη. Άσκηση. «Παράγγειλα το αυτοκίνητό μου εδώ και μια εβδομάδα». «Ο γιος μου μου έφερε την εφημερίδα». «Η γυναίκα μου έβαψε τα μαλλιά της ξανθά». «Γεια σου Μάρκο, μου παράγγειλες μια μπήρα» Ήπια λίγο καφέ, αλλά τον βρήκα πολύ γλυκό. Περίμενα μία ώρα τον άντρα μου στην Ομόνια. Κάποιος μιλά για κάποιον. 38. Μάθημα Παράφαγα. Καλημέρα Κώστα. Φαίνεσαι άρρωστος. Τι συμβαίνει? Προχθές πήγα σε ένα εστιατόριο με μια φίλη μου. Βρήκα το φαγητό εξαιρετικό. Έφαγα μουσακά και ξαναζήτησα. Ήπια κερετσίνα. Μετά από αυτό το μικρό εστιατόριο, πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο, και ζήτησα έναν μπακλαβά. Ήταν τόσο καλός που ζήτησα ένα κανταΐφι μετά. Μπόρεσες σκέφαγες δύο γλυκά μετά από δύο μερίδες μουσακά. Όχι μόνο μπόρεσα αλλά πήρα και μια πάστα έπειτα από τη λεμαργία μου. Γυρίζοντας στο σπίτι ξενύχτισα. Πονούσε φοβερά η κοιλιά μου, το κεφάλι μου και το χαλασμένο μου δότη Αποκοιμήθηκα στις πέντε ταξιμερώματα και δεν πήγα στη δουλειά. Φυσικό είναι μετά από αυτά που έφαγες. Δεν το μετανιώνω όμως. Θέλεις τη διεύθυνση και το όνομα του ζαχαροπλαστίου Κάνει τα πιο καλά γλυκά σε όλη την Αθήνα. Άσκηση. Η Αγγελική είναι άρρωστη από προχθές. Αυτός ο μουσακάς είναι εξαιρετικός σε αυτό το εστιατόριο. Είσαι πολύ λέμαργος. Έφαγες και τις τρεις πάστες που έφερα το πρωί. Πόσες μερίδες μουσακά θέλετε Από Αποκοιμιέμεις τη μία τα ξημερώματα. Μετάνιωσες που πήγες στο γιατρό. Όχι. Όταν παρατρός είναι απολεμαργία. Σε νυχτάει. Κάθε φορά που πηγαίνει στους φίλους του. 31. Το μάθημα Τα ταξίδια Ταξιδεύει συχνά βάσο? Λατρεύω τα ταξίδια κυρίως με το πλοίο. Συχνά πηγαίνω με φίλους σε κοντινά νησάκια για Σαββατοκύριακο ή σε κάποιο νησάκι του Αιγαίου Πελάγους όταν έχω περισσότερο χρόνο. Δεν ταξιδεύεις ποτέ με το αεροπλάνο. Μόνο όταν πηγαίνω στο εξωτερικό. Για το εσωτερικό το τρένο μου αρέσει πολύ όμως χάνει κανείς πολύ χρόνο. όταν έχει λίγες μέρες στη διάθεσή του. Όταν πηγαίνω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη κάνω 8 ώρες ή και περισσότερο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε πολλά σημεία έχει μόνο μία γραμμή και συχνά το ένα τρένο περιμένει το άλλο που έρχεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Δυόμισι ώρες περίπου μετά την Αθήνα, ο κάμπος της Θεσσαλίας απλώνεται μπροστά σου, σαν να είναι σε σογραφιά. Το τρένο βρίσκεται πάνω στα βράχια και ξαφνικά στα δεξιά σου απλώνεται ένα χαλί κάτω. Όταν παίρνω την άλλη γραμμή που πηγαίνει στην Πελοπόννησο, βλέπω τη θάλασσα από ψηλά. Είναι θαυμάσια η διαδρομή. Μεθάς από την ομορφιά του τοπίου. Άσκηση. σα αρέσουν τα ταξίδια με το αυτοκίνητο. Όχι, γιατί συχνά η διαδρομή δεν είναι όμορφη. Στην Ελλάδα το τρένο έχει δύο γραμμές. μία για την Πελοπόννησο και μία από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη. Τα βράχια είναι τόσο όμορφα. Οι ζωγραφιές των παιδιών είναι πάντα όμορφες. Το ταξίδι που έκανα προχθές δεν ήταν θαυμάσιο. Το Αιγαίο Πέλαγος έχει πολλά νησιά. Ο Νίκος μεθά εύκολα όταν πίνει κρασί. Τεσσαρακοστό μάθημα τόνο όνομά σου. Νίκο Γιατί στην ταυτότητά σου το όνομά σου είναι Νικόλαος? Γιατί με βάφτισαν Νικόλαο. Η γυναίκα μου Λίτσα τη λένε Ευαγγελία κανονικά. Δεν καταλαβαίνω. Έχετε δύο ονόματα. Όχι. Είναι το ίδιο όνομα, αλλά τις περισσότερες φορές πιο μικρό. Στα επίσημα έγραφα έχουμε πάντα το όνομα που είναι στην ταυτότητα. Όλα τα ελληνικά ονόματα είναι έτσι? Όχι όλα. Μερικά ονόματα μένουν όπως και στην ταυτότητα. Για παράδειγμα Μαρία, Ελένη, Άνα, κτλ. Το Τάκης και το Άκης από ποια ονόματα βγαίνουν? Το Τάκης βγαίνει από το Δημήτρης Δημήτριος στην ταυτότητα και το Άκης Από το Παναγιώτης Παναγιωτάκης Άκης ή από το Γιάννης Ιωάννης Γανάκης Άκης ή το Ελένη που δεν αλλάζει γίνεται και Έλενα, Λένα, Λενιό, Λένο, Ελενάκη, Ελενίτσα, Ινίτσα. Άσκηση. Πού είναι η ταυτότητά μου, μαμά? Δεν τη βρίσκω. Βαφτίζουμε το γιο μας αυτή την Κυριακή. Το όνομά μου είναι Ιωάννα, αλλά όλοι με φωνάζουν Γιάννα. Τα παραδείγματα είναι εύκολα. αλλάζω το όνομά μου από Έβα σε Έβη. Δεν βγαίνω συχνά το σαββατοκύριακο γιατί είμαι κουρασμένος. Τα ελληνικά ονόματα από μεγάλα γίνονται μικρά ή πιο μεγάλα μερικές φορές. Για παράδειγμα, Ελένη, Λένα ή Ελενάκη. πρώτο Μάθημα. Ηλικία. Ο γιος μου είναι 18 χρονών και ο δικός σας, ο δικός μου είναι 29. Εσείς πόσο χρονών είστε? 40. Πόσα παιδιά έχετε? Τρία. Ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Η κόρη μου η μεγάλη είναι 24 χρονών, η άλλη 23 και ο γιος μου 18. Να σας ζήσουν. Σας ευχαριστώ. Εσείς μόνο ένα γιο έχετε? Έχω και μία κόρη. Η δική μου είναι 16 χρονών. Τα δικά μου παιδιά έχουν μεγάλη διαφορά ηλικία το ένα με το άλλο. Αυτό έχει τα δικά του προβλήματα, μιονεκτήματα και πλέονεκτήματα. Δεν μαλώνουν μεταξύ τους, αλλά δεν έχουν καθόλου τα ίδια ενδιαφέροντα. Τα ενδιαφέροντα των δικών μου παιδιών δεν είναι τα ίδια, «Ωστόσο έχουν μικρή διαφορά ηλικίας. Παράξενο, φύγανε οι άλλοι που ήταν στην παρέα μας». «Άσκηση. Πόσων χρονών είναι η γυναίκα σου» «Δεν μου είπε ποτέ». Ο Γιάννης μαλώνει συχνά με τη φίλη του, τη Μέρη. Τα ενδιαφέροντά μου είναι διαφορετικά από τα ενδιαφέροντα του άντρα μου κι όμως αγαπιόμαστε πολύ. Έχω μεγάλη διαφορά ηλικίας με τη γυναίκα μου, 20 χρόνια. Τα παιδιά έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Η παρέα μας είναι μεγάλη. Τεσσαρακοστό δεύτερο μάθημα. Επανάληψη και σημειώσεις. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. 43. Μάθημα Ένα δώρο Ο Γιάννης γιορτάζει σε μία εβδομάδα. Τι δώρο θα αγοράσεις για τη γιορτή του Αφρούλα. Δεν αποφάσισα ακόμη. Σκέφτομαι να του χαρίσω μία μπλούζα ή εσόρουχα. Ένα μάλινο πουλόβερ ή ένα βαβακερό πουκάμισο Με μακριά μανίκια για το χειμώνα που μας έρχεται είναι πράγματι μια καλή ιδέα. Είναι δύσκολο να βρει 100% βαμβακερό που κάμισο. Τα περισσότερα είναι συνθετικά. Σέρω ένα μαγαζί που έχει όμορφα μάλινα ρούχα, ανδρικά και γυναικεία. Εκεί αγόρασα τη φούστα που φοράω και οι τιμές Είναι χαμιλές. Εγώ ψάχνω ένα μαγαζί φτηνό που να πουλάει παπούτσια. Ξέρεις κανένα? Θέλω να πάρω ένα ζευγάρι δερμάτινα παπούτσια για μένα, αλλά δεν έχω καθόλου χρήματα αυτό το μήνα. Πώς θα μπορέσεις τότε να αγοράσεις το δώρο για το Γιάννη? Θα δανειστώ λεφτά από το Γιάννη. Πηματάκι, Πάω να φέρω μάρμαρα, να χτίσω μοναστήρι, να βάλω τα παιδάκια μου, να μην τα τρώνει ψήλι. Άσκηση. Αυτό το βιβλίο μου το έφερε η Αφρούλα δώρο για τη γιορτή μου. Προτιμώ τα βαμβακερά εσώρουχα από τα συνθετικά. Αυτό το παντελόνι έχει 50% μαλλί και 50% συνθετικό. Πότε είναι η γιορτή σου Νίκο? Στι 6 Δεκεμβρίου. Τι νούμερο παπούτσια φοράτε κύριε? 38. Η φούστα μου είναι σαράντα νούμερο. Τα φτηνά μαγαζιά έχουν χαμηλές τιμέ. Τεσσαρακοστό τέταρτο μάθημα. Ένα ταξί ελεύθερο. Τελειώνοντας τη δουλειά μου χθες το μεσημέρι, προτίμησα να γυρίσω σπίτι με ταξί αντί να πάρω το λεωφορείο γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος. Περίμενα πάνω από ένα τέταρτο γιατί δεν περνούσα κανένα άδειο. Δεν ήθελα να έχει κάποιον άλλον μέσα, προτιμούσα να είμαι μόνος μου για να ξεκουραστώ. Επιτέλους βρήκα ένα ταξί ελεύθερο. «Καλησπέρα σα. «Τη νέα φιλαδέλφια, παρακαλώ», είπα στον ταξιτζή από το πίσω κάθισμα και έκλεισα τα μάτια μου για να ηρεμήσω. Τα άνοιξα όμως απότομα γιατί το ταξί σταμάτησε λίγα μέτρα πιο πέρα για να μπει μια κυρία που πήγαινε στα κάτω πατήσια. «Δεν πιστεύω να σας πειράζει. Είναι στο δρόμο μας», μου λέει ο ταξιτζής και ξεκινάει χωρίς να περιμένει την απάντησή μου. «Σας ευχαριστώ», λέει η κυρία. «Σε ποιον» Λίγα λεπτά αργότερα, ένας νεαρός έκανε σήμα στο ταξί και μπήκε κι αυτός. Ο προορισμός του ήταν στο δρόμο μας. Δυστυχώς για μένα, άρχισαν να συζητάνε όλοι μαζί, κάνοντας ένα θόρυβο. Επιπλέον, την ώρα που η κυρία κατέβηκε και είπα πως τα ησυχάζαμε, Μια άλλη κυρία, με ένα μωρό που έκλεγε συνέχεια, μπήκε, πήγαινε στη Νέα Φιλαδέλφια. Φτάνοντας στο σπίτι μου, βρήκα την αδελφή μου να ακούει μουσική. «Δεν πήγες στη δουλειά σήμερα» ρώτησα. «Σήμερα το λεωφορείο ήταν άδειο», μου λέει. «Αν και έφυγα πιο αργά από τη δουλειά, έφτασα πολύ νωρίς στο σπίτι». Άσκηση. Δεν μπόρεσα να βρω ταξί το πρωί γι' αυτό πήρα το λεωφορείο. Σε κουραστήκατε το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει κανένα άδειο κάθισμα στο λεωφορείο. να παίρνει ταξί κάθε μέρα για μια τόσο μεγάλη διαδρομή. Θέλουμε να πάρουμε τηλέφωνο στην Ιταλία. Αυτό το μωρό κάνει πολύ θόρυβο γιατί κλαίει από την ώρα που μπήκε στο ταξί. Πότε θα φύγει αυτός ο άντρας επιτέλους. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα μου σήμερα. πέμπτο Μάθημα Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος Ξέρει τι μου συνέβη χθες, Θανάση» Έπρεπε να πληρώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ σε ένα γραφείο στην Αθήνα. Δεν μπορούσα να τον πληρώσω στο ταχυδρομείο γιατί είχε λήξει η προθεσμία. Πήρα άδεια από τη δουλειά μου και έφυγα γρήγορα. Την ώρα που μπήκα στο ασανσέρ για να πάω στον τέταρτο όροφο και πάτησα το κουμπί Σταμάτησε το ηλεκτρικό ρεύμα. Πατήσαμε αμέσως το συναγερμό, αλλά έκαναν δύο ώρες περίπου μέχρι να μας βγάλουν. Είμαστε τέσσερις κλεισμένοι μέσα. Είναι φοβερό να μένεις ακίνητος σε ένα τόσο μικρό χώρο για δύο ώρες. Όταν τελικά μας άνοιξαν, για να βγούμε, ανέφηκα τα σκαλιά με τα πόδια μέχρι το τέταρτο πάτωμα. Δεν μπόρεσα όμως να κάνω τη δουλειά μου, διότι οι υπολογιστές δεν λειτουργούσαν λόγω διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να ξαναπάω αύριο, διαφορετικά θα μου βάλουν πρόστιμο. Το αστείο δεν είναι ότι αυτός ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματο ήρθε στο σπίτι μια μέρα πριν τη λήξη του. Άσκηση Στην Ελλάδα μπορείτε να πληρώσετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματο στο ταχυδρομείο. Οι λογαριασμοί του τηλεφώνου και του έρχονται κάθε δύο μήνες. Πότε λίγη προθεσμία για αυτόν τον λογαριασμό. Στις 26 αυτού του μήνα. Θα πάρω την άδεια του καλοκαιριού τον Αύγουστο. Ο ασανσέρ δεν λειτουργεί. Πρέπει να ανεβείτε με τα πόδια. Ο συναγερμός του αυτοκινήτου μου δεν λειτουργήσε όταν οι κλέφτες άνοιξαν την πόρτα και πήραν τα λεφτά μου. 46. Μάθημα στην κεντρική αγορά. Αν θέλετε να κάνετε έναν περίπατο στη Μοντέρνα Αθήνα για να δείτε ένα άλλο πρόσωπο της πρωτεύουσας, αξίζει να πάτε στην κεντρική αγορά. Εκεί μπορείτε να βρείτε και να αγοράσετε κρέας, σάρι, αλαντικά, τυριά, φρούτα, ότι η Ελλάδα λούζεται από τη θάλασσα, οι Έλληνες τρώνε λίγο ψάρι και πολύ κρέας. Η Μεσόγειος θάλασσα δεν έχει πολλά ψάρια. Το μόνο μέρος στην Αθήνα που υπάρχει μια τόσο μεγάλη ποικιλία ψαριών και σε χαμηλές τιμές είναι η κεντρική αγορά. Βρίσκεις πάντα γόπες, γλώσσες, σαρδέλες, μπαρμπούνια, Τα νησιά έχει πολλούς αστακούς, καλαμαράκια και χταπόδια, πολλές γαρίδες και άφθονα θαλασσινά. Στην μέγινα, που είναι μια ώρα από τον Πειραιά μπορείτε να φάτε στο λιμάνι θαλασσινά και χταποδάκια ψημένα στα κάρβουνα ξιδάτα. Πρέπει να αφήσετε την όραση να φωτογραφίσει αυτό που η φωτογραφική μηχανή δεν βλέπει. να κοίτη και την όσφρηση, να γευτούν πριν γεύσει. Άσκηση. Αγοράζουμε κρέας μία φορά την εβδομάδα και ψάρι κάθε κυριακή. Η μεσόγειος θάλασσα είναι ζεστή. Αυτή η αγορά έχει μεγάλη ποικιλία φρούτων. Στο λιμάνι θα βρείτε άφθονα θαλασσινά σε όλα τα εστιατόρια. Πήρες τη φωτογραφική μηχανή σου ή την ξέχασες. Δεν βλέπω μακριά γιατί δεν έχω καλή όραση. Το κρέας, όταν είναι ψημένο στα κάρβουνα, έχει πολύ ωραία γεύση. Ο αστακός δεν είναι ακριβώς στην Ελλάδα. 407ο μάθημα Σχέδια για τις διακοπές του καλοκαιριού μου Μάγδα, το αποφασίσαμε τελικά. Το καλοκαίρι που μας έρχεται θα κάνουμε το γύρο της Ελλάδας με το αυτοκίνητό μας. Δεν θα μας τυχίσει ακριβά, κοστίζει πιο λίγο από τα εισιτήρια για το λεωφορείο ή το τρένο. Πρώτα θα κάνουμε το γύρο της Πελοποννήσου και μετά Θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα για να δούμε το νομό Χαλκιδικής που είναι καταπράσινος και έχει πανέμορφη θάλασσα. Κάποιοι φίλοι μας που πήγαν πέρυσι γύρισαν κατεθουσιασμένοι. Το ταξίδι αυτό θα μας πάρει ένα μήνα περίπου. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μικρά και φτηνά ξενοδοχεία. Θα έχουμε και τη σκηνή μαζί μας. Αν δεν φύγει τον Ιούλιο, θα έρθουμε να σε δούμε επιστρέφοντας στην Αθήνα. Περιμένω νέα σου σύντομα. Σε φιλώ, Σούλα. Άσκηση Ποια είναι τα σχέδιά σου για το καλοκαίρι. Θα ταξιδέψω στο εξωτερικό. και θα κάνω το γύρο της Ευρώπης. Τα εισιτήρια με το τρένο είναι φθηνά, ενώ με το λεωφορείο είναι ακριβά. Ήταν πανέμορφες οι διακοπέ φέτος. Τα μικρά ξενοδοχεία είναι πιο όμορφα από τα μεγάλα. Βάλαμε τη σκηνή μας μπροστά στη θάλασσα. Πότε θα αποφασίσετε ποιο μήνα θα φύγετε. Θα σου γράψω σύντομα γράμμα. 408 μάθημα. Πρώτη φινοπόρου ημέρα. Πρώτο σύννεφο και δάκρυ πάνω στα κλαδιά. Πρώτη δροσερή ψυχάλα. Πρώτη σκέψη. Πρώτη θλίψη. Μέσα στην καρδιά. Φύλλα πράσινα στα κλόνια. Φύλλα χρυσαφιά στο χώμα. Μελανχολικά. Σε διψάσαν τα λουλούδια. Και σε λίγο οι σπουργίτες θα φανούν δειλά. Αραιώσαν οι διαβάτες και και ο δρόμος που κιλά γοργά. Με το πρώτο πρωτοβρόχι κρύφτηκε η κάθε ακτίνα και τα χάδια του ήλιου εμείναν όνειρα χρυσά. Γαλάζιες αμμουδιές, αφρούλα. Άσκηση Οι ημέρες του φθινοπόρου, βλέπει κανείς φύλας τους δρόμους. Τα σύννεφα φέρνουν τα πρώτα πρωτοβρόχια. Οι ακτίνες του ήλιου είναι χρυσαφιές. Δεν έχει πολλούς διαβάτες τους δρόμους, γιατί βρέχει από το πρωί σήμερα. Τα φύλλα που είναι στο χώμα έχουν το ίδιο χρώμα με τον ήλιο. Οι μέρες είναι δροσερές το φθινόπορο. Ο Γιώργος φαίνεται μελαγχολικός σήμερα. Τα δάκρυα κυλούν από τα μάτια του. Τεσσαρακοστό ένα το μάθημα, επανάληψη και σημειώσεις. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. ο μάθημα, ο καιρός. Πού θα πας φέτος, διακοπές? Στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνω. Είναι όμορφα το καλοκαίρι εκεί. Έχει θαυμάσιο καιρό τον πιο ωραίο που γνώρισα μέχρι τώρα για διακοπές στη θάλασσα. Είναι καθαρή η θάλασσα στην Ελλάδα. Σε μερικά σημεία πολύ τουριστικά είναι βρώμικη, αλλά τις περισσότερες φορές Είναι πεντακάθαρη και καταγάλανη. Ο ήλιος είναι πιο ζεστός από ό,τι στην Ιταλία και τα ξενοδοχεία της είναι λιγότερο ακριβά. Όλες οι ελληνικές παραλίες είναι το ίδιο γοητευτικές. Φεύγω πάντα από την Ελλάδα με ωραιότατες αναμνήσεις. Άσκηση Οι διακοπές στην Ελλάδα θα είναι οι πιο θαυμάσιες της ζωή σας. Αυτή η παραλία είναι λιγότερο βρώμικη από την άλλη. Αυτό το παιδί είναι ψηλότερο από τον αδελφό του. Αυτό το ξενοδοχείο είναι το πιο μεγάλο Από όλα στην περιοχή. Μερικοί βρίσκουν ότι παρακάνει ζέστη στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι πολύ ευχαριστημένοι όμως. Το ξενοδοχείο μας είναι πεντακάθαρο. Αυτή η γυναίκα Είναι πολύ γοητευτική. Πεντικοστό πρώτο μάθημα. Λίγη δροσιά. Έχει φοβερή ζέστη σήμερα. Πάμε να καθίσουμε κάπου για να πιούμε κάτι να δροσιστούμε. «Καλημέρα σας κύριε, τι θα πάρετε παρακαλώ» «Έχει χυμό πορτοκάλι» «Και βέβαια» «Ένα χυμό πορτοκαλίου λοιπόν για μένα» «Και εσύ Θοδωρή, τι θα πάρεις» «Ένα φραπέ και ένα παγωτό φράουλα με κρέμα» «Είναι αλήθεια ότι τα φρούτα σε δροσίζουν αυτήν την εποχή, αλλά προτιμώ ένα δροσερό φραπέ με παγάκια» Δεν αντέχω καθόλου τις πορτοκαλάδες και τις λεμονάδες με ανθρακικό. Άσκηση Πίνω έναν καφέ στη δροσιά. Η χυμή φρούτων είναι δροσιστική το καλοκαίρι. Μ' πολύ το παγωτό φράουλα. Ο φραππέζ δεν είναι ζεστός, είναι κρύος. Θα πιώ μια λεμονάδα με ανθρακικό. Εγώ θα πάρω μια πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό. Δε σε δροσίζει ο χυμός λεμονιού. Προτιμώ να πίνω έναν παγωμένο φραπέ Πεντικοστό δεύτερο μάθημα. Δεν είσαι υποχρεωμένη. Πρώτα πρώτα να μου πεις γιατί δεν θέλεις να μας συνοδεύσει τον Γιώργο. Δεν θέλω βέβαια. να σε υποχρεώσω να είσαι συνέχεια μαζί μας. Θα ήθελα όμως να μου δώσεις μερικές εξηγήσει. Ξέρεις ότι ο Γιώργος φεύγει μεθαύριο και πρέπει να τον χαιρετήσεις. Δεν έχω διάθεση να ντυθώ. Βαριέμαι να με τώρα. Έλα όπως είσαι ντυμένη. Δεν χρειάζεται να φορέσεις άλλα ρούχα. Το πουκάμισο και το παντελόνι που φοράς Είναι πολύ όμορφα. Μόνο που πρέπει να χτενιστείς λίγο. Είσαι αχτένιστη. Αν ετοιμαστώ διαφορετικά, δεν θα με αφήσει ήσυχη μέχρι να φύγετε. Άσκηση. Με υποχρεώνει να φύγω μαζί σου. Ταινίζομαι γιατί είμαι αχταίνιστος. Θα χαιρετήσουμε τους φίλους μας που φεύγουν σε δύο μέρες. Τα ρούχα είναι βρώμικα. Θα φορέσει ένα άλλο πουκάμισο και ένα άλλο παντελόνι. Μέχρι να ντυθείς, θα έχω φύγει. Θα συνοδεύσετε τον Κώστα στο σπίτι του με το αυτοκίνητό σας. Δεν έχω άλλα ρούχα να φορέσω. Πεντηκοστό τρίτο μάθημα. Παιδικό πνεύμα. Ένα αγοράκι λέει σε ένα κοριτσάκι ότι άμα μεγαλώσουν θα παντρευτούν. Το κοριτσάκι τότε του απαντάει. Δεν γίνεται. Γιατί ρωτάει ανήσυχο το αγόρι. Γιατί στην οικογένειά μας όλοι παντρεύονται συγγενείς. Ο παππούς μου παντρεύτηκε τη γιαγιά μου. Ο μπαμπάς παντρεύτηκε τη μαμά η θεία μου παντρεύτηκε το θείο. Ποιηματάκι, η γερακίνα, κέπεσε μέσα στο πηγάδι και έβγαλε φωνή μεγάλη. Τα βραχιόλια της βροντούν, τα βραχιόλια της βροντούν. Και έπεσε με στο μυγάτι και βγάλε φωνή μεγάλου βουντρουμ. Βουντρουμ, βουντρουμ, βουντρουμ τα φραχώρια τη βρον και η γιαγιά μου είναι άρρωστη. Παράφατα. Ο πατέρας μου αντρέφτηκε τη μητέρα μου όταν ήταν 30 χρονών. Δεν γίνεται να σου απαντήσω τώρα. Το κοριτσάκι απάντησε ανήσυχα στο αγοράκι. Όλοι οι συγγενείς μου βρίσκονται στην Ελλάδα. Δεν με ρώτησε αν είμαι ανήσυχη. Πώς μεγάλωσε η κόρη της θεία μου. Ρωτάει το θείο του που είναι η γυναίκα του. Στο τέταρτο μάθημα. Αεροπορικές εταιρείε. Τι έκανες τελικά με το εισιτήριό σου, βρήκες θέση. Δεν έχω πάρει απάντηση ακόμη. Με ποια εταιρεία θα ταξιδέψεις. Με την Ολυμπιακή. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ με αυτήν την εταιρεία. Λένε πως είναι καλή. «Πράγματι, οι περισσότεροι φίλοι μου που την πήραν έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Μα γιατί δεν είχες κλείσει θέση μέχρι τώρα και το άφησε τελευταία στιγμή» «Δεν είχα αποφασίσει ακόμα πότε θα έφευγα» «Οι πτήσεις charter δεν σε ενδιαφέρουν. Το εισιτήριο είναι φτηνότερο» Με κουράζουν πολύ οι ώρες αναχώρησης και άφιξης. Άσκηση. Δεν έχει θέσεις για την Τετάρτη, θα φύγω την Πέμπτη τελικά. Η πτήση μου ήταν πολύ ευχάριστη. Είχα ταξιδέψει με πτήση Τσάρτερ την προηγούμενη φορά. Η αναχώρηση έγινε την τελευταία στιγμή. Δεν έχουμε αποφασίσει τι ώρα θα φύγουμε. Οι περισσότερες αφήξεις είναι από εξωτερικό. Ταξιδεύετε αύριο. ώρα αναχώρησης 8 το πρωί και ώρα άφηξη 12.30. Είχαμε πάρει τηλέφωνο στην εταιρεία για να κλείσουμε θέση. Σκέφτεται να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο. 25ο μάθημα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις βιτρίνες. Αν δεν έχεις να κάνεις τίποτε καλύτερο σήμερα το απόγευμα, πάμε για ψώνια. Πού, στην Αθήνα. Ναι, στην Ερμού και στην νεόλου έχει πολλά μαγαζιά για ρούχα και για παπούτσια. Θα έρθω μαζί σου για να αγοράσω ένα μαγιό. Και ένα σορτσάκι για τη θάλασσα. Τι μαγιό θέλεις, ολόσωμο ή μπικίνι. Το ολόσωμο το προτιμώ. Εσύ τι θέλεις να αγοράσεις. Ένα ζευγάρι παπούτσια. Αλήθεια, τι νούμερο φοράς. 38. Αν θες, έχω να σου δώσω ένα ζευγάρι 38. Το φόρεσα μόνο μία φορά γιατί με έσφυγε. Άσκηση Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να φύγετε τώρα Το μαγιό του Οδυσσέα είναι μπλε και γκρι Αγόρασα ένα ζευγάρι παπούτσια χθες αλλά με σφίγγουν. Τι νούμερο παντελόνι φοράς 40. Θα αγόραζα ολόσομο μαγιό, αλλά δεν βρήκα και γι' αυτό αγόρασα μπικίνη τελικά. Όλες οι βιτρίνες έχουν καλοκαιρινά ρούχα. Προτίμησαν να πάνε για ψώνια στον Πειραιά. Οι βιτρίνες της Ερμού είναι πιο όμορφες από τις βιτρίνες της Σεόλου. 56 Μάθημα. Επανάληψη και σημειώσεις. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. 27. Ταξιδιάρικα φιλιά Αντώνη, για χάρη σου, μπορώ να φύγω μακριά από τον Πειραιά που γεννήθηκα και που τόσο αγαπώ. Όσο και αν με δεν θα μπορέσεις ποτέ να αφήσεις τα πουλιά που φτάνουν στο λιμάνι και την πλατεία που γεμίζει από παιδιά όταν βραδιάζει. Τα φιλιά σου θα είναι σαν τα πουλιά. Σαν θα έρχεται η νύχτα, θα ακούω τις φωνές των παιδιών μέσα στα τόσα τραγούδια που μιλούν για τον Πειραιά. Πώ θα ήθελα να είναι αλήθεια όλα αυτά αγάπη μου. Σε τρεις με τέσσερις μέρες θα είμαι πάλι κοντά σου. Άσκηση Το λιμάνι του Πειραιά Γεμίζει κόσμο όταν βραδιάζει. Όσο κι αν αγαπάτε την Ελλάδα, δεν μπορείτε να μάθετε τα ελληνικά αν δεν διαβάζετε. Πρέπει να έρθεις γρήγορα γιατί θα βραδιάσει. Δεν άλλαξε διεύθυνση από τότε που τον ξέρεις. Λιμάνι έχει πάντα πολλά πουλιά. Γέμιση από παιδιά η πλατεία. Πώς θα ήθελα να τραγουδήσω τώρα. Είχα ψάξει το τηλέφωνο τη στον τηλεφωνικό κατάλογο. το 8ο μάθημα το άσβιστο πάθος του κοσμοσίστη Όταν βρίσκεται κανείς στην Αθήνα πρέπει να πάει και στο Σούνιο για να μην θυμώσει ο Θεός της θάλασσας φτάνοντας το ακροτήριο του Σουνίου θα δείτε τον αρχαίο ναό που είναι αφιερωμένος στον Ποσειδώνα που τόσο πολύ ταλαιπώρησε τον Οδυσσέα Το ηλιοβασίλεμα, πέφτοντα στη θάλασσα, δίνει ένα πανέμορφο φως στις κολόνες του Ιερού Ναού. Πηγαίνοντας στο Σούνιο, ίσως βρείτε τη διαδρομή λίγο κουραστική, γιατί ο δρόμος έχει πολλές στροφές. Η ομορφιά του τοπίου θα σας ανταμείψει. Άσκηση Ο Σταμάτης θύμωσε που δεν πήγα στα γενεθλιά του. Μεταλεπορεί πολύ αυτό το ταξίδι. Η ανταμοιβή ήταν μεγάλη. Βρίσκοντας ότι το τοπίο είναι πανέμορφο έβγαλε 30 φωτογραφίες. «Σου αφιερώνω αυτό το βιβλίο». «Εδώ είναι», είπε βλέποντα το φως στο δωμάτιο του Γρηγόρη. «Τι όμορφος που είναι», είπε βλέποντας το ναό με το βασίλεμα «Η κουραστική που είναι αυτή η διαδρομή».